Θα ήθελα τώρα να περάσουμε σε μία σειρά από slides, τα οποία θα ε, δώσουν τις εικόνες ε, της ομιλίας που προηγήθηκε ε, και θα μας πούνε τη δικιά τους ε, ιστορία. Σε ό,τι αφορά βέβαια το προσφυγικό ζήτημα και την προσφυγική στην αρχή έχουμε μία σειρά από ανθρώπου οι οποίοι ζούσαν στην Καπαδοχία. Αυτοί είναι άνθρωποι συγκεκριμένα από την περιοχή του Νέφσεχη τη Νεάπολη και ο λόγος για τον οποίο βρίσκονται εδώ. Είναι ότι αυτέ οι φωτογραφίε ελήφθησαν από ένα βιβλίο κάραμα αντίδικο, ειδικά για τον Έτσιχερ, ε. που βρέθηκε στα χέρια μια γερά κυρία και εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί τίποτα παρόμοιο για μια συγκεκριμένη περιοχή τη ιστορική όπου θα Παρατηρήστε, θα περάσουμε γρήγορα στα slides, είναι μια σειρά προσωπογραφιών. Παρατηρήστε πόσο καλοβαρμένοι είναι αυτοί οι άνθρωποι και φυσικά, μπορεί να μην ζούσαν και όλοι στον Ευσυχή, να ζουν στην Κωνσταντινούπολη ή στο εξωτερικό, ή σε άλλες περιοχές, πάνω, κοιτάξτε πόσο καλοβαλμένοι είναι και κοιτάξτε και το τι συμμό τους πόσο ευρωπαϊκό ε, δείχνει. Ας προχωρήσουμε. Έχουμε κάποιο γιατρό, τον γιατρό Δημητριάνδη, για όσου δεν μπορούν να διαβάσουν. Έχουμε τον άλλον ανεργατρό, τον δόκτωρα Αρχάγγελο Φ, λέει λένε οι ναι. Το φεσάκι του βέβαια είναι α, δείγμα το φεσάκι του βέβαια είναι α, δείγμα της α, αρχοντικής του κατανονίες. Παρακαλώ ναι. το δείγμα. Ένα ακόμα, δόκτωρα, βλέπετε πολλοί γιατροί Uh, ήταν πολύ κοινό, uh, κοινότυπο αυτό ανάμεσα στου uh, πρόσφυγε οι οποίοι uh, γινόντουσαν μεγάλοι και ήταν, θα λέγαμε, τα σημερινά δεδομένα να, uh, να σπούδασαν γιατρική ή uh, νομικά. Αυτό ήταν κάτι το οποίο ξεκινούσε βέβαια την εποχή τη ελληνική τροποκρατία. Οι έλληνε που έθραυγαν πήγαν στην Ιταλία, στην Πάροδο, σε διάφορε άλλε περιοχέ, στη Γένω και σπούδασαν αυτέ τι εγκλημένε επιστήμε. Εδώ έχουμε τον Ιωάννη Καρευθυμούγλου, τον Γιώργο Χαγιαλίδη. Βλέπετε τα, τα καραμανιλίτικα, εδώ, πάντω και κάτω. Ιερόμενος, μάλλον, Φίλιππος Αριστόβνος, πάντω και κάτω. Σας βαστιε Κωστάκη Γοστάκι και Ιωάννης Σεπενη Λανδαρολόπουλος το κάτω. Ε, Λουκάς, κάτω. Η ίδια ε, ε, ε, πρωτότυπη φωτογραφία, η αλφα βρολιο και εδώ έχουμε μερικέ εικόνε από την περιοχή του Νεύσεχη, τη Νέα Πολης. Εγώ προσωπικά δεν έχω ξαναδεί εικόνε από χωριά τη ε, ε, Μικράς Ασία και ιδίω από μια ε, τέτοια περιοχή. Μερικέ εικόνε δεν είναι τόσο καθαρέ, ακριβώ γιατί κρατήθηκαν από ένα πολύ παλιό βιβλίο, όπω σα είπα και ήταν πολύ κυκρινισμένο και ήταν πολύ δύσκολο βέβαια να, να γίνει η σωστή φωτογράφηση. Παρατηρήστε όμω ότι. Ολόκληρη αυτή η περιοχή είναι μια περιοχή που μοιάζει πάρα πολύ με ένα οποιοδήποτε σύγχρονο, αν θέλετε, ε, μεγάλο χωριό. Α κρατήσουμε αυτό στη μνήμη γιατί θα μας πει να δούμε τις προσφυγικέ εγκαταστάσει, πόσο μοιάζουν με, ε, με αυτό το τοπίο. Άλλε εικόνε από τον Έσικη. Και... Αλλημία, δηλαδή από διάφορε πλευρέ. Ε, και άλλη ακόμα. Ακόμα μία, βλέπετε πάλι τα καραμαντίδια από κάτω. Ο τον οποίο ήταν γραμμένο σε στην καθή, Βουνό, κατά μάλλον, κάποια περιοχή. Βραγιά. Και εδώ. Σημαντικό σημείο προφανώ για του Νεύσικηλίδε τον Άγιο και την εκκλησία του. Κατήχε σημαντική θέση στο βιβλίο. Η αστική σχολή που δείχνει πόσο αγαπημένη πρέπει να ήταν η, το, η περιοχή του Νεύσικη και ξέρουμε ότι ήταν βέβαια στην Καταδοχή. Πάλι, άλλη άποψη τη σχολή. Εδώ περνάμε σε μία οικογένεια, οι οποίοι ζούσαν στη, α, στην Καπαδοκία. Κοιτάξτε, βέβαια, η φωτογραφία είναι προφανώς το αδεγμένη σε στούντιο ή σε σπίτι, δεν είναι πολύ σίγουρος γι' αυτό, κοιτάξτε όμως, είναι η οικογένεια του παπά, κοιτάξτε πόσο ε, δικτική ίσως μοιάζει αυτή η οικογένεια. Για μένα αυτό δείχνει ότι ε, αυτοί οι άνθρωποι δεν ειναι πολυ σύγχρονο γι αυτο κοιταξτε ομως ειναι η οικογενεια του κανό αυτο δειχνει οτι αυτοι οι ανθρωποι δεν είχαν καμιά διαφορα Φορές-φορές λέμε ε, έγνες, Τουρκίες λοιπά και η εντύπωση μας είναι κάποιοι άνθρωποι που ε, ζούσαν με νερό για χωριστικές συνθήκες από μας κτλ Αυτό μας δείχνει νομίζω ότι ήταν πάρα πολύ ευρωπαϊκό το στυλ με το οποίο ζούσαν. Άλλη μια οικογένεια, αυτή είναι η φωτογραφία που προφανώς τρελημένη σε στούτιο, οι νεμπανές αυτό στην Κωνσταντινούπολη. Η περίοδος είναι αρχές του 20ου αιώνα, πολύ αρχές του 20ου αιώνα, 1906-1907, 27 απο εκεί πρέπει να είναι. Κοιτάξτε την αρποκιά όλων των προσώπων και κοιτάξτε βέβαια και παρατηρήστε φυσικά δείκνει σε σχέση με την προηγούμενη φωτογραφία ότι έχουμε στην προηγούμενη φωτογραφία είναι φανερό ότι έχουμε οικογένεια από μια αγροτική περιοχή. Είδατε το στήσιμο όπως ήτανε, ενώ εδώ είναι φανερό ότι έχουμε μια οικογένεια από αστική περιοχή, μεγαλοαστική συγκεκριμένη περίπτωση. Άλλη μια οικογένεια πάρει την Κωνσταντινούπολη, το ίδιο στυλ, μοιάζει με καρποστάρ, δείχνει ακριβώς, ακριβώς αυτή την αρχονδιά των ανθρώπων των Ελλήνων που ζούσαν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό είναι ένα σχολείο. Είναι ένα σχολείο στην Κωνσταντινούπολη. Ε, κοιτάξτε, ε, δεν, δεν έχω εδώ να σα δείξω ένα ε, ανάλογο σχολείο από δυτικο-ευρωπαϊκή χώρα, αλλά είναι φανερό από το πείσιμο τη δασκάλα και παρότι η φωτογραφία είναι πολύ πυκνισμένη και από το πείσιμο λίγο πολύ των παιδιών, πόσο αριστοκρατικό βέβαια ήταν ε, το σχολείο αυτό. Ναι. Και, ε, επειδή τυχαίνει να έχω και ορισμένα ε, ενδεικτικά από αυτό το σχολείο, τα μαθήματα που διδάσκουν είναι παρόμοια με ε, ε, σχολεία στην Δυτική ε, στη Ευρώπη την ίδια ε, εποχή. Αυτό δείχνει κάτι πολύ φανερό ότι η Κωνσταντινούπολη, ότι η Κωνσταντινούπολη την εποχή τη αρχή του 20ου αιώνα δεν ήταν παρά το Παρίσι τη Ανατολή. Το ξέρουμε όλοι κάτι. Εδώ έχουμε μια σειρά από χάρτες που δείχνουν την εξέλιξη της Ελλάδας. Βλέπετε εδώ είναι η Ελλάδα μέχρι την η παλιά Ελλάδα, μέχρι τη Ιστερεά, ε, όλο αυτό, μέχρι ουσιαστικά το 1881. Μετά έχουμε την ενσωμάτωση της Θεσσαλίας το 1881, Προηγουμένως. Και εδώ βέβαια σιγά σιγά έχουμε την Ήπειρο, τη μετά του πολέμου ε, 13-14. Και στο επόμενο ε, σλάιν μπορούμε να δούμε το όνειρο τη Μεγάλη Ελλάδα που θα έπρεπε να ήταν η Ανατολική Θράκη. Βλέπετε την περιοχή την οποία είχαν ε, οι Έλληνε υπό την κατοχή του κατά τη διάρκεια τη ελληνική κατασκευή 19-22 και η φωτογραφία, θα ποιο σειρά φωτογραφιών παραμένει από χάρτη της Κοινωνίας των Εθνών, σε, ε, ε, το κομμάτι των αρχαίων που έχει σχέση με την ε, Επιτροπή Αποκαταστάσεως προσφύγων. Αυτή η φωτογραφία είναι τραβηγμένη μέσα στο θέατρο Τη Αθήνα το θέατρο που ήταν στην πλατεία κοντιά απέναντι από το παλιό Δημαρχείο, το οποίο κατεδαφίστηκε εδώ. Κάθε ένα από τα θεωρία του είχαν γίνει, όπως βλέπετε εδώ, κατοικίες για τους ε, πρόσφυγε. Εδώ έχουμε νομίζω κάτι μοναδικό. Εγώ πάλι δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Αυτό είναι το επίσημο διαβατήριο μιας οικογένειας που έρχεται από την Κωνσταντινούπολη στην Αθήνα και το διαβατήριο αυτό έχει εκδοθεί από, αν μπορείτε να διβάστε δι... αγαλικά, η Κομισιό Μιξ, Πρεσσόνος, Εποπιλασσόνου, Μπρέ και Τύρκ είναι η Επιτροπή Ανταλλαγής, δηλαδή με βάση τη Συμφωνία Ανταλλαγής την οποία εξηγήσαμε έχουμε ειδικό διαβατήριο για ανθρώπους οι έρχονται με την ανταλλαγή των πληθυσμών δεν να κάτι τέτοιος, αρχή έχω κοιτάξει Εδώ έχουμε μια σειρά από έγγραφα, τα οποία ε, έχουν σχέση με την αποκατάσταση, την αγορατική του προσφύγων. Όποιος πρόσφυγας ήρθε, είχε το δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για να πάρει ένα κομμάτι γης. Μας ανάπτυξαν τα φώτα, θα βγάλω να μας τα Είναι πάλι μοναδικά. Εγώ δεν έχω τύχει να ξαναδώ άλλα. Ε, δεν είναι ιδιαίτερα σπουδαία για την ιστορική έρευνα. Είναι σπουδαία μόνο γιατί μα δείχνουν τι έπρεπε να κάνουν ε, ε, οι πρόσφυγε. Ένα θέμα το οποίο δεν άνοιξα καθόλου στην ομιλία, ακριβώ γιατί είναι τεράστιο, είναι η αποζημιώση των το προσφύγων. Αλλά το θέμα είναι τόσο τεράστιο, και έχει φτάσει σχεδόν μέχρι τι μέρε μα. Εγώ πριν από μερικά χρόνια διάβαζα τι εφημερίδε πάλι για το τι θα γίνει με τις περιουσίες που προσφύγουμε και τα ΕΛΠΑ και τα ΕΛΠΑ. Είναι ένα θέμα που δεν το αγγίξαν. Ας προχωρήσουμε να δούμε γρήγορα μέσα από τα α, κείμενα. Μέσα από τα, μες, κείμενα ναι. ε, βλέπετε εδώ, Ελληνική Δημοκρατία, Υπουργείο Αγεωργίας, πρόκειται για την πρώτη Ελληνική Δημοκρατία, η ημερομηνία 1928, πραγματικά. Να η εδώ τώρα είναι κάτι σημαντικό. Είναι πάλι μια πράξη που εγκρίνει ότι πράγματι πρέπει να λάβετε κάποια περιουσία και ο κάτοχο ο αυτή τη απόφαση έχει πάρει στην Εθνική Τράπεζα και έχει εξαγυρώσει αυτά τα οποία θα έπρεπε να πάρει με ομολογίε. Δεν έδωσαν ποτέ χρήματα. Εδώσαν ομολογίε του ελληνικού κράτου. Οι οποίε ιδίω μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, ναι, επιμηχανίε για Εδώ έχουμε μια σειρά από χάρτες ε, και θα ήθελα εδώ να δείξω θα ήθελα να δείξω αυτή, αυτή αυτή είναι χάρτες με τα τουρκικά ονόματα της Μακεδονίας. Θα δούμε μετά πως τα ονόματα αυτά όλα άλλαξαν και έγιναν ελληνικά. Και Αυτός είναι ένας ε, χάρτη της περιοχής ε, ναι, κοντά στην, στην Καβάλα νομίζω και εδώ είναι, το, εδώ είναι ένα έλλος. Ένα από τα προβλήματα που αντιμετώπισαν οι πρόσφυγες ήταν τα πολλά Έλλην. Πάρα πολλούς που παίρνανε από ελλονοσία και ε, μία από τις, ε, τις προσπάθειες της ΕΑΠ ήταν να τροφοδοτήσει τους πρόσφυγες με την ύφυγες. Αυτό έγινε και τα περίπτερη αγροτικά ιατρία που είπα. Εδώ έχουμε το περίφημο, την περίφημη λίμνη του Αρχινού, μια λίμνη που αποξηράνθηκε, μια λίμνη κοντά στις Σένες, όπως μπορείτε να δείτε εδώ, ε, αποξηράνθηκε ολόκληρη. Αυτό είναι ένα άλλο θέμα που έχει σχέση με τους πρόσφυγες, η αποξήραση των ελλών στη Μακεδονία. και ε, Για την αποξήραση των, των, των ελλών έχουμε τεράστια οικονομικά συμφέροντα, που παίζονται την περίοδο Αθή, με βασική συμμετοχή Αμερικανικών και Αγγλικών εταιριών. Ένα πάλι το, το, το, το περιοχή του αρχινού από μια άλλη γωνία. Εδώ είμαστε στη, στην, στα πόδια τη Χαλκιδική. Βλέπετε συνέχεια μικρά μικρά έλλη. Εδώ έχουμε το ένος Σταυρονικήδα, κοντά στη μονή Σταυρονικήδα. Κρατήστε και αυτό για μήνες θα σας δείξω αργότερα κάποια φωτογραφία να το δείτε πώς πραγματικά ήταν. Ε, όλη η περιοχή βλέπετε συνέχεια με έλλη. Πάλι στα Γιαννιτσά, τεράστια έλλη εδώ, ε, η λίμνη του Αμοτό και η λίμνη Αρτζάν, τεράστια προβλήματα. Ε... Και προβλήματα μηχα... μη... μηχανικού, συγνώμη, Δηλαδή για το πώς θα γίνει η αποξήρεση έχουμε πάρα πολλές μελέτες. Ε, σημαντικ, σημαντικός άνθρωπος, ε, ε, αυτού που έπαιξαν ρόλο στην αποξήρεση των, ε, των ελών ε, ήταν μάλλον ε, ένας, ε, ο καθηγητής Κιτσίκης του Πολυτεχνείου της περιόδου αυτή, βέβαια, άνθρωπος με τεράστιες πάνω στα ιδραβλικά προβλήματα της Μακεδονίας, Βλέπετε εδώ πλέον είναι φανερό το μέγεθο των νελών στα Ιανιτζά καταλαβαίνετε πόσοι άγγραφοι πέθαναν τη τελευρωσίες Συνεχώ μέχρι να αποξηρανθούν οι, απο, οι αποξηράνσεις συνεχίστηκαν μέχρι το 1940 και μετέχνε και ακόμη άγγες και μετά το πόλιο Εδώ βλέπετε έχουμε άλλους χάρτες που έχουμε όλα τα ονόματα ελληνικά αυτά τα τα τετραγωνάκια δείχνουν περιοχές στις οποίες η ΕΑΠ εγκατέστησε πρόσφυγες. Βλέπετε πόσο, πόσο πυκνή είναι η, η εγκατάσταση στη φράκη και θα δείτε και τι γίνονται στις άλλες περιοχές εδώ δεν ήταν τόσο πυκνή, γιατί είχαν και οι Τουρκία της Θράκης οι οποίοι έπρεπε να έχουν κάποια κομμάτια γη. Εδώ βλέπετε πόσο τρομαχτικά πικνύει η κατάσταση στην περιοχή τη δράμας, η οικισμοί ο έναντι των Και στις αίρες βλέπετε πώς οι οικισμοί γύρω γύρω από τα <Συσχελίου> Στην πεδιάδα τη Θεσσαλονίκη, βέβαια είναι τρομακτικό το, το θέαμα των το, Τη εγκαταστάσεω, χωριά το ένα αντίπαστο άλλο. Οι πρόσφυγε παραδεκτών του πολύ μικρά κομμάτια λύση για να καλλιεργήσουν, μεταξύ ε, 5 και 10 στρέμματο πολλέ φορέ ή λιγότερα από 50 στρέμματα που για την αγροτική καλλιέργεια είναι τίποτα βέβαια. Και εδώ στην Ένσα πάλι φανερή η εγκατάσταση. Και εδώ, στην καστοριά μέχρι εδώ έχει φτάσει η κατάσταση, Κοζάνη, Σέρβια, βλέπετε. Δεν έχουμε χάρτες από uh, την uh, περιοχή, περιοχή του υπολίτου της Ελλάδας. Οι κατάσταση εκεί είναι ελάχιστες, εκτός από την Κρήτη. Ε, εδώ δεν ήταν απλώς να πω ότι υπάρχει μια σημαντική εγκατάσταση στη Νέα Κύο, στην Πελοπόννησο. Η εγκατάσταση αυτή είναι τα εγκατάσταση μεταξύ σκόλυγες κτλ. Κοζάνη πάλι μια περιοχή της Κοζάνης. Ναι. Ε, να βάλουμε το δεύτερο κομμάτι, έχουμε μερικά ακόμα slides. Ωραία! Και εδώ έχουμε την περιοχή της Κρήτης. Την περιοχή της Κρήτης, προσθέτω πιο κάτω. Έθυγμα. Βλέπετε και εδώ, α, οι εγκαταστάσεις. Ηράκλειο. Ε, Σιτία. Αυτές οι εγκαταστάσεις σε αυτήν την περιοχή έγιναν από κτήματα τουρκών οι οποίοι έφυγαν. Το, το αστείο ένα οι άνθρωποι δεν ήταν εκτός και ουσιαστικά. Ήτανε Έλληνες οι οποίοι κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας είχαν αναγκαστεί να εξισλαμιστούν. Έχω απόψε μου, τώρα, με ενελέτη κάποιου φίλου μου πάνω στο θέμα των τερκικών εξισλαμισμών στην, στην Κρήτη ε, και άνθρωποι οι οποίοι αναγκάστηκαν να φύγουν, εννοώ ίσως ένας Ελληνες. Ίσως. Λέρω. Λέρω. Λέρω. Λέρω. Λέρω. Εδώ θεμα των τερκικων εξισλαμισμων στην κρητη και ανθρωποι οι αναγκαστηκαν να φυγουν εννοω ισως ενας ελληνες εδω ειναι αυτο που σας έλεγα το... Α, το έδος της Μονής-Ταχρονικίτα ρίξαν μια βατιά στην περιοχή δεν υπάρχει τίποτα ούτε καν βέντρα μόνο Βούλα και Έλλη σε τέτοιες περιοχές εγανιστά και οι πρόσφυκοι στη Μακεδονία εδώ μπορεί κανείς να δει εδώ μπορεί κανείς να δει την... Ε, κοντά στο ποταμό Στριμώνα, ε, οι χωρικοί πρόχερα έχουν φτιάξει μια, ε, ένα πέρασμα ε, για να περάσουν το ποτάμι. Ένα άλλο πρόβλημα που δημιουργήθηκε κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης που υπήρχε, που υπήρχε εδώ, ήταν ότι, το, ότι δεν υπήρχε καμία συγκοινωνία. Μοναδική, ο μοναδικός τρόπος για να περάσει στο Στριμώνα ήταν πάνω από τη συνδροδρομική γραμμή δεν υπήρχε καμία διάθερα, δεν υπήρχε τίποτα. Έπρεπε όλα να γίνουν εξ αρχή. Βλέπετε εδώ μια εικόνα, πάλι στην περιοχή της Μακεδονίας μας εξηγούν τα γαλλικά από κάτω. Είναι υλικά για την κατασκευή σπιτιών και του χωριού Βέρδερ. Βλέπετε με τι δυσκολίε οι πρόσφυγε έπρεπε να, να περάσουν ποτάμια, να... δεν υπηρετούνται καν δρόμοι με κάρα τα οποία σπάγανε, να μπορέσουν να φτάσουν τις περιοχές που τους είχαν πει ότι θα εξηγήσουν για να μπορέσουν τελικά να χτίσουν τα σπίτια τους. Εδώ είναι ένας, ε, η αρχή μιας εγκατάσταση. Οι, οι σκηνές αυτές είναι που ζούσαν οι πρόσφειες. αυτά είναι τα σπίτια Uh, τα σπίτια ήταν ξύλινα. Για, για να γίνει πιο γρήγορη η κατάσταση, uh, έγιναν παραιτελίες από γερμανικές εταιρείες να στείλουν ξύλια. Για διάφορους λόγους, όμως, η ξύλια αυτή περίπου 8 μήνες να φτάσει και να παραδοθεί. Με αποτέλεσμα οι άνθρωποι να περάσουν ένα ολόδιο χειμώνα στις σκηνές. Όταν έφτασε η ξύλια, τους είπαν «Μα η ξύλια σας", δηλαδή τα καρδόνια, θα τα στήσετε τα και πλέον τους, τους, τους, τους δώσαμε και κάποια λίγα χρήματα ε, για να χτίσουμε τείχους. Ο, τις περισσότερες φορές η τείχη αυτή ήταν από απλό πεπιεσμένο χαρτί και να βάλουν και κάποια κεραμίδια. Λοιπόν, αυτέ οι κατασκευές που βλέπετε δεν είναι ούτε πέτρα ούτε ξύλο, είναι πεπιεσμένο χαρτί και ε, ε, γι' αυτό και τα ε, στα παράθυρα φαίνεται ότι ότι δεν έχουν κανονικά κουφώματα και παραστρόφια. Εδώ είναι, α, μπορεί κανεί να δει από άλλη γωνία την α, μια κατάσταση, ένα χωριό συγκεκριμένα στην Ήπειρο. Μια εγκατάσταση νέων εξαρτητών, όπω μα λέει από κάτω. Όλε αυτέ τι φωτογραφίε που αναβάλουμε τα αρχεία τη ΕΑΠ και τις χθε στη Γενέβη, εδώ όσοι πήραν τίτλους, μάλιστα έπρεπε σιγά σιγά να ξεχρεώνουν τα χρέη τους και ακριβώς αυτό μας λέει η Λεζάντα. Αυτό ήταν βέβαια προπαγανδιστικό για το βιβλίο να το 2026. Δεν είχε ολοκληρωθεί ακόμα το έργο της ΕΑ, αλλά έπρεπε η Επιτροπή να δείξει ότι υπήρχε πρόοδο στο θέμα αυτό, τον, τον απο, της αποπληρωμής των χρεών, των προσθήλων. Ε, αυτό είναι ένα έγγραφο για την απογραφή του 1928, αλλά δεν μίλησα γι' αυτό, αυτό, δεν πειράζει. Εδώ έχουμε δύο φωτογραφίες. Προς, ε, έχουμε την φωτογραφή ως πρόσφυγα από την Κωνσταντινούπολη πριν έρχεται στην Ελλάδα και εφατου, την ίδια φωτογραφία στο Νέο Εράκλειο. Αυτό πίσω είναι το Νέο Εράκλειο, κάποια περιοχή, ε, Κοιτάξτε τα σπίτια, όσο όμοια μοιάζουν και φυσικό είναι με τα σπίτια της ε, του Νέψιχη, παρότι δεν σημαίνει πως έγινε η ίδια ακριβώς και παρατηρήστε ότι ολόκληρη αυτή ε, η οικογένεια και ιδίως ο άνθρωπος ο οποίος ήρθε από την ε, Κωνσταντινούπολη, σε γενικές γραμμές δεν έχει να έχει αλλάξει καθόλου τις συνήθειές του. Αυτό προς αποδεικνύει ότι άνθρωποι που ήρθαν ειδικά από την Κασταντινούπολη, οι άνθρωποι ήταν με την ανταλλαγή των κοινωνισμών και έφεραν τις περιουσίες τους και τις χρησιμοποίησαν σωστά, ε, μεγανούργησαν στην Ελλάδα. Γι' αυτό και έχουμε τόσες πολλούς πρόσφυγες ε, επιχειρηματίε πολύ σωστά. Άρχε μια περιοχή από το Νέο Εράκλειο, μια φωτογραφία με το Νέα πάλι ε, την δεκαετή του 30 για αυτή η περιοχή. Μπορείτε να δείτε πίσω τι γίνεται. Εδώ δεν θα σας πω τίποτα, αν διαβάσετε τα γαλλικά από κάτω μπορείτε να καταλάβετε. Είναι η Νέα Ιωνία, φωτογραφία του 1926. Η δικιά μου η εντύπωση είναι ότι πρέπει να είναι η τα γαλλικά από κάτω λένε ότι είναι ο δρόμος της αγοράς, στην Ιωνία βέβαια, τη λέει η Ιωνία, ήταν η Ιωνία, και γράφει απλώς ότι είναι ένα αυτα, διαμέρισμα αστικό της περιοχής της Αθήνας. Κατ' εμέ αυτό μου θυμίζει τη λογοφόρο Ηρακλή. Νομίζω ότι αυτά τα κουμπαλάκια από πάνω δείχνουν κάποια, κάποιο δρόμο που ίσως είναι η λογοφόρο Ηρακλή. Ε, από ό,τι μπορώ να διαβάσω, εδώ λέει ε, κάθε, κάθε ποτοπολείο, ο τσεσμές και δίπλα λέει παντοπολίων ε, και με αυτό νομίζω με αυτή την τελευταία εικόνα μπορούμε να κλείσουμε την σημερινή παραξία. Σας ευχαριστώ πάρα